Alors war is coming, the war is coming, the war is coming, the war is coming, the war is coming, the war is coming, se vaut compagnie aux âmes citoyennes forment Ανασχετεί εδώ η χολήπτη μα, είναι ο Σάκης Ρουβά, ο οποίο ψέλνει, δεν τραγουδάει, ο Σάκης και στα άλλα τραγουδία ψέλνει, τον εθνικό ήμνο τη Γαλλία, τη Μασαλιώτηδα. Δεν γινόταν να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Μετά τον πρώτο γύρο των κρίσιμων εκλογών για το μέλλον του φασισμού στην Ευρώπη, για το μέλλον τη Ευρώπη, όπω λέμε όλοι, αυτά τα κλισέ που κάθε δύο μήνε έχουμε κάτι κρίσιμο, ένα κρίσιμο γεγονό. Και όλα αυτά μαζί τα κρίσιμα χτίζουν μια μεγάλη κρισιμότητα την οποία θα την λουστούμε και θα πέσει στα κεφάλια μας γιατί έτσι γίνεται συνήθως σε εποχές κρίσης, γιατί έτσι μόνο γίνεται σε εποχές κρίσης. Κρατάω εδώ τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των γαλλικών εκλογών του 2012, τον προηγούμενο γύρο, τις προηγούμενες εκλογές. Ε, ο Ολάντ είχε πάρει 28,6 Και ο Σαρκοζή 27,1 Η Λεπέν 18 Ανέβασε λίγο η Λεπέν τώρα ναι Τότε είχαν πάει στο δεύτερο γύρο Ο Ολάντ και ο Σαρκοζή Και θυμόσαστε όλοι Με τι αισιοδοξία Αντιμετωπίστηκε ο Λάντ, Ο σοσιαλιστής Ότι θα έβαζε ένα φραγμό στην κρίση Στη Γαλλία, μόνο στη Γαλλία Ότι θα ήταν ανασχετικός παράγοντας Για όσα η Γερμανία θέλει να κάνει Στην Ευρώπη ότι θα έβαζε έναν μεγάλο φραγμό στον φασισμό ακροδεξιά αντίληψη της Λεπέν. Τι από όλα αυτά έχει γίνει πέντε χρόνια μετά, μπορεί κάποιος να μας πει να απαντήσει. Θυμάμαι και τα πρωτοσέλιδα, έχω εδώ την Αυγή. Την Αυγή τότε είχαμε και εμείς εκλογές 7 Μαΐου είχαν γίνει. 6 Μαου και 7 Μαου το πρωτοσέλιδο τη Αυγή λέει Ο Λαντ. Η λιτότητα δεν είναι η μοίρα τη Ευρώπη. Νέα σελίδα άνοιξε χθε στη Γαλλία με την εκλογή του δεύτερου σοσιαλιστή προέδρου μετά τον Φρανσουά Μιτεράν το 1981. Έλεγε τότε η Αυγή. Ο Φρανσουά Ο τόνισε την πρώτη ομιλία ω πρόεδρο τη χώρα ότι η λιτότητα δεν μπορεί πλέον να είναι η μοίρα τη Ευρώπη κτλ. Έτσι λοιπόν αντί να μπει μπλοκ. Στην άνοδο τη ακροδεξιά και στα προβλήματα οικονομικά και κοινωνικά τη Γαλλία και όλη τη Ευρώπη έχουν χειροτερεύσει. Έτσι γίνεται συνήθω όταν η επιλογή του λιγότερου κακού, όταν υπάρχει ω διέξοδο η επιλογή του λιγότερου κακού. Αυτό που τελικά φαίνεται είναι ότι δεν ανατρέπεται το κακό. Το ακριβώ αντίθετο. Συμβαίνει επειδή αυτή η συζήτηση γίνεται και σήμερα ότι ο μακρόν ευτυχών είναι καλύτερο από την Λεπέν ο οποίο μακρών μια πουτάφερε. Η κουβέντα να ξέρετε ότι έχει υποσχεθεί και θα υλοποιήσει προφανώς ε, περικοπές 10 εκατομμυρίων ευρώ στα επιδόματα ανεργίας κατασκευή 15.000 φυλακών, πρόσληψη 10.000 αστυνομικών απόλυση 150.000 δημοσίων υπαλλήλων ε, ε, ατομικές διαπραγματεύσεις, εργασιακές διαπραγματεύσεις στο χώρο δουλειά, όχι συλλογικέ διαπραγματεύσεις Απομάκρυνση από τα δαπανηρά πακέτα φαρμακευτική δαπάνη, που περιλαμβάνουν και τη χορήγηση περισσότερων φαρμάκων από όσα χρειάζονται οι ασθενεί και διάφορα άλλα τέτοια νοικοκυρέματα που τα ακούμε και εδώ και εκεί. Αυτόν λοιπόν τώρα που έρχεται με αυτό το εντελώ αντιλαϊκό πρόγραμμα, τον παρουσιάζουν όλοι και έτσι όπω έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, φαίνεται ω καλύτερο από τη Μαρή Λεπέν, γιατί έτσι είναι φτιαγμένο όλο αυτό το πολύ ωραίο ε, σύστημα των διλημάτων και τη δημοκρατία, ώστε να φαίνεται καλύτερο ο χειρότερο από τον άλλον που είναι εντελώ Χάλια! Εμεί εδώ έχουμε τα δικά μα με γαλλική μουσική, όχι γαλλική ακριβώ, ελληνική, αλλά με γαλλικέ φωνέ στην αρχή. Μετά θα το κάνουμε τελείω γαλλικό. Θα προχωρήσουμε γιατί έχουμε και επιτυχίε. Ενώ η Γαλλία ταλαιπωρείται με κάτι διλήμματα, εμεί εδώ τα πάμε πάρα πολύ καλά γιατί έχουμε πιάσει και ένα μεγάλο πλεόνασμα. Καταφέρνουμε και κάτι με το χρέο, η ανάπτυξη έχει έρθει. Γενικότερα, καμία σχέση με τη Γαλλία, καμία σχέση με όλη την Ευρώπη. Εδώ είναι παράδεισο. Zorbach dans son pays c'est l'ange il danse le ciraki déjà la joie conduit pas pâches vient il nous donne les bras qui le projetré à pas de et rose à vallon Τη χώρα από τα μνημόνια. Μπράβο. Μέσα στα άλλα καλά που λέγαμε πριν να προσθέσετε και αυτό. Ότι τη χώρα από τα μνημόνια θα τη βγάλει και ο Βασίλη Λεβέτη. Γενικώ τη χώρα την έχουν βγάλει πάρα πολύ, αλλά αγωνίζονται να τη βγάλουν και τόσοι τόση. Από τα μνημόνια μόνο λαό λίγο αντιστέκεται Όλοι οι άλλοι γέτε, πολιτικοί εκφραστέ, εκπρόσωποι. Τα γη όπω του λέμε, όλοι αυτοί βγάζουν τη χώρα συνεχώ από τα μνημόνια. Το αν μια μικρή λεπτομέρα παραμένουμε στα μνημόνια, δεν το. Σκεφτόμαστε, το παραγνωρίζουμε και πάμε στα καλά τη ημέρα. Το πρώτο είναι αυτό: ότι θα βγει ο Μακρόν που είναι καλύτερο από την Λεπέν και μπορεί να εφαρμόσει ένα ακραία νεοφιλελεύθερο οικονομικό πρόγραμμα. Αλλά όμω δεν θα είναι η ακροδεξιά Λεπέν. Εδώ βλέπουμε και την ευεργετική παρουσία τη ακροδεξιά και ω απειλή, γενικότερα, αλλά και ω κίνδυνο, επίκληση κινδύνου, άλλο για να εφαρμοστούν αυτά που δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν έτσι κι αλλιώ στι καλέ εισαγωγικά εποχές της Ευρώπης. Η άλλη καλή εδώ είναι το πλεόνασμα που έχουμε όπως μάθαμε προχθές, 3,9 ένα πάρα πολύ καλό νούμερο και πρέπει να το πανηγυρίσουμε. Δεν μπορούμε θα να ανοικοδομήσουμε yeah. την οικονομία με τη λογική των πλεονασμάτων του 3,5% και του 4,5% σε, σε μια οικονομία που είχε 6 χρόνια ύφεση, που είχε 30% ανεργία, που είχε διαλυμένη παραγωγή à, βάση. Αυτό είναι το γενικό πλάνο. Ο Τσαουσέσκου στην Γερμανία τα έκανε. <ΣΣ> Διότι δεν μπορείς να έχεις πρωτογενέ πλεώνασμα όταν έχεις ύφεση στην οικονομία. Ε, Πώς είναι ενεργία, δυνατόν μια οικονομία να έχει πρωτογενέ πλεώνασμα όταν βρίσκεται σε ύφεση. Πώς είναι δυνατόν, πολύ ωραία ερώτηση ωραίο, ωραίο, ωραίο ερώτημα για απάντηση, αν θέλετε 210-208-200, πώς είναι δυνατόν μια οικονομία που βρίσκεται σε ύφεση να έχει πρωτογενές πλεόνασμα και μάλιστα 3,5 τις 100, πόσο μάλλον 3,9 που πιάσαμε τώρα, όπως ανακοινώθηκε προχτές, τώρα το πιάσαμε το 3,9, λίγου μήνε πριν ο ίδιος άνθρωπος, ο ίδιος αυτός που θέτει τα πολύ ωραία ερωτήματα πώς είναι δυνατόν σε τέτοια. Κατάσταση να καμαρώνει κάποιο για το πλεόνασμα. του Ο ίδιος άνθρωπος μας ανακοίνωνε το πλεόνασμα του Το 2016 Τα αποτελέσματα ήταν κάτι παραπάνω Επιτυπωσιακά Συγκεκριμένα ενώ ο στόχος Του προγράμματος ήταν Για πρωτογενές πλεόνασμα 0,5% του ΑΕΠ Το έτος αναμένεται να κλείσει Με πρωτογενές πλεόνασμα Πολύ πάνω του 3% Ήδη έχουμε πιάσει Από το 2016 Τον στόχο Του πρωτογενού πλονάσματο που το πρόγραμμα μα θέτει για το 2018. Ήδη έχουμε πιάσει το στόχο του 3,5%. <Heh that candle> <ėdum> <up> <river> ήδη έχουμε πιάσει το στόχο του 3,5%. Πρόσεξε, Μωρή, κακούργα, μην μα το ρίξει με τα κάμποματά Τελλά, τελλά, τελλά, τελλά, Ήδη έχουμε πιάσει το στόχο του 30%. Πόσο είναι δυνατόν θα αναρωτιόταν ο αλλάξει τσίπα να πιάσουν ένα τέτοιο πλεόνασμα. Ήδη έχουμε πιάσει αυτό το πλεόνασμα απαντάει ο ίδιο ο αλλάξει τσίπα με μια διαφορά 2-3 ετών δεν είναι και καμ τεράστια διαφορά. Το 2019 απέχει από το 2014, 5 χρόνια, ήταν τότε το 2014, που ο Γιακουμάτο μα έλεγε τι ακριβώ θα γίνουμε το 2019. Εμεί θα συγκρουστούμε με τη Γαλλία μετά από 5-6 χρόνια. Θα φύγουμε από το μνημόνιο και ορθοποδήσουμε. Μετά από 5-6 χρόνια θα φύγουμε από το μνημόνιο. Όχι, να ορθοποδήσουμε. Γιατί εγώ άκουγα από Είπα την κυβέρνηση τη ότι θα φύγουμε το Δεκέμβρη. Ναι, Χατζηδικόλαο, θα φύγουμε από το μνημόνιο και θα έχουμε ορθοποδήσει. Σε 5 χρόνια θα έχουμε φτάσει στου μισθού τη Γαλλία. Za to κάνω μεγαλία. Za to κάνω μεγαλία. Maca i to κάνω μεγαλία. Μπορούμε και εμεί να το κάνουμε Γαλλία, όπω λέει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκη. Γενικότερα με τη Γαλλία έχει κάποιε σχέσει, αυτές αυτέ θα πάμε σε λίγο. Είπαμε για τον Ολάντ πριν, που πριν πέντε χρόνια ήταν η ελπίδα όλη τη αριστερά, τέτοια αριστερά έχει και τέτοιε ελπίδε, λογικό. Όλη τη αριστερά στην Ευρώπη. Πανηγύριζαν τα πρωτοσέλιδα αριστερών και άλλων φιλοαριστερών εφημερίδων. Δεν απεδείχθηκε τόσο πολύ η Ελπίδα. Μάλλον γη σου φάκετ, Μέρκελ ήταν. Όπω και θα αποδειχθεί ο Μακρόν, γιατί δεν έχει να κάνει με τον τύπο τον ανθρώπου, το ταπεραμέντο ή την προσωπικότητά του, αλλά με τα συμφέροντα τα οποία υπηρετεί και με το σθένο που μπορεί να έχει μια τέτοιου τύπου ηγεσία όταν υπάρχει για να υπηρετεί. Πόσο μάλλον ο Μακρόν που μέχρι τώρα στην πολιτική του πορεία και σε αυτή την προεκλογική περίοδο ε, όλοι τον αποκαλούν κύριο Τίποτα. Εκτό από αυτέ τι δεσμεύσει που θα τι υλοποιήσει προφανώ όλα τα άλλα. Ε, λίγο μιλάει τόσο όσο χωρίς να θίξει, χωρίς γωνίες κλασική συνταγή πολιτικού μέσα στην κρίση σε αυτήν την Ευρώπη που μόνο προβλήματα μπορεί να προσφέρει για τον Ολάντ όμως κάποιος είχε πει την αλήθεια από τότε ή τα είχε δει από πολύ νόρις Ο πρόεδρος Ολάντ γνωρίζει ότι δεν μπορεί με ευκολία πια να θετήσει τις υποσχέσεις του και να γίνει ένας Ολανδρεού, διότι θα έχει ως αποτέλεσμα αυτό την εξέλιξη που είχαμε και στην Ελλάδα. Ολανδρεού, <στονίτρια> θα έχει ως αποτέλεσμα αυτό την εξέλιξη που είχαμε και στην Ελλάδα. Και την εξέλιξη που είχαμε στην Ελλάδα μετά από αυτά που περιέγραφε ο Αλέξης Τσίπρας είναι ωραίο τον Αλέξη Τσίπρας μιλάει για τη συνέπεια των πολιτικών ηγετών, των άλλων και των άλλων τη συνέπεια έχει μια αξία όλα αυτό, τα εντόπιζε από τότε όταν κάποιος έλεγε και ξέλεγε διάφορα στην πορεία όλα να έγινε ο μόνο και κυρίω εκείνες οι 17 ώρες που καθόρισαν όχι μόνο το μέλλον της Ελλάδας και το δικό μας, το μαύρο μέλλον για την ακρίβεια αλλά και το μέλλον όλης της Ευρώπης γιατί όλοι σε αυτές τις 17 ώρες ξαναγυρίζουν Να πάμε λίγο στη Γαλλία, στην πρωτεύουσα στο Παρίσι Με τη Γαλλία μας ενώνουν πάρα πολλά όπως ξέρετε Όχι μόνο τώρα λόγω εκλογών, λόγω Ολάντ ή Ολαντρεού όπω τον λέει, λόγω μακρών Μιτζοτάκη ήδη ενώ στηρίζεται το Φιλιών. Από σήμερα έχει βγάλει νέο μήνυμα στο Twitter ο Κυριάκο και στηρίζει το Μακρόν. Λογικό, λογικότατο. Ε, ο Άδωνη είναι σαν το Σαρκοζή. Μπα περιπτώσει συνδέονται όλοι αυτοί, ενώνονται. Υπάρχουν κοινά, τα βρίσκουν όταν χρειαστεί. Στα βασικά δεν διαφωνούν. Λογικό και αναμενόμενο. Αυτό που μα συνδέει με τη Γαλλία είναι η παράδοση, γιατί δεν θα ξεχάσουμε όλοι ότι στα δύσκολα χρόνια τη Χούντα, τη επτά κάποιοι προτίμησαν να μείνουν εδώ στη χώρα και καλοπερνούσαν, ενώ κάποιοι ήταν είχαν πάρει τον πολύ δύσκολο, δύσβατο δρόμο της εξορίας στα στενά του Καρτιέ Λατέν, στις λεωφόρους των ηλισίων πεδίων στο λόφο της Μον στον τον πιάνει και ο εκεί Γενικότερα κάτω από τη σιδεριά, αυτή που το αποκαλούν σύμβολο, το πύργο του Άιφελ, την υγρασία που βγάζει ο Σικουάνα, τα κουνούπια που έχει ο Σικουάνα. Αυτά είναι δύσκολε συνθήκε, δύσκολε καταστάσει. Φανταστείτε όλα αυτά με μια πέτρα στην πλάτη να ανεβαίνει ο εξόριστρο πάνω κάτω. Έτσι λοιπόν, θα πάμε να θυμηθούμε, να ποτίσουμε φόρο τιμή και στον τόπο, στο Παρίσι δηλαδή, και κυρίω στου αγωνιστέ που σε αυτόν τον τόπο έγιναν πιο αγωνιστέ και γύρισαν μετά για να κυριαρχήσουν στην πολιτική ζωή τη χώρα. Πέλεξα το Παρίσι για κατοικία, είναι ο καλύτερος τόπος για έναν εξόριστο. Ο καλύτερος τόπος για έναν εξόριστο, πιο φιλικός, πιο ζεστός. Όλες εσείς οι άλλοι χαζοί, επιλέξτε τη μακρόνισο και τη Γιάρο, μα πόσο ηλίθι είσαστε, δεν επιλέγατε το Παρίσι, το είπε ο άνθρωπος. Επέλεξα το Παρίσι ως τόπο κατοικία γιατί δεν ζεστό και φιλόξενο. δεν ήταν τα ανεμοδαρμένα εκεί, δεν έχει και βουνά η Μακρόνισσος, η Γιάρος. Μπράση η Καρία, ο Άιστράτης που ήταν λίγο πιο παλιά, αλλά μείνανε και λίγο για μετά. Τον Πογιάτη εδώ οι φυλάκες είναι θέμα επιλογής. Ο Φινετσάτος άνθρωπος, ακόμη και τον τόπο εξορίας, τον επιλέγει με πολύ συγκεκριμένα ε, κριτήρια. Εκεί λοιπόν επέλεξε ω τόπο το Παρίσι, γι' αυτό το θυμόμαστε. Σήμερα κάτι θα έχει μείνει στο Παρίσι προφανώς μετά από τον. Μετά από την παρουσία του εξόριστου ύστερα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη έχει μείνει ότι σε μια... Όχι στο μισό, το μισό Παρίσι ενώ τη μισή στο με την καθάριζε ο Γιώργος το μισό Παρίσι, η μισή γειτονιά θα ακούσουμε τώρα ακριβώς Παριζιάννη πάντα η Ντόρα είχε βάλει την αγωνιστική επαναστατική τη σφραγίδα Δεν σας βγήκε ποτέ σε αντίδραση ούτε όταν ήσασταν έφηβοι να έχετε κόντρες Άφω, Παραδείγματο χάρη όταν είχα αποφασίσει να βγάλω τα λεφτά μου μόνη μου ε, και ήμουν από 15 χρονών και του είπα: ότι Κοίταξε να δει, έχουμε πρόβλημα, είμαστε έξω. Και είχα κρεμάσει ένα χαρτί στο σούπερ μάρκετ, στο φαρμακείο κτλ. Ότι με λένε ντόρεντσε τέτοια και θέλω να κάνω baby και παίρνω έξι φράγκα την ώρα. Και του μιλάω και τρει γλώσσε σε περίπτωση που ήταν ξένοι, α πούμε, για τα παιδιά. Χαμό, χαμό. Αλλά όταν λέμε χαμό, δηλαδή νομίζω ότι μα άκουσε τότε η μισή γειτονιά του Παρίσι. Και έτσι τελικώ. Με άφησε να το κάνω και νομίζω ήμουν ακριβώ 15 χρονών και 2 μηνών. Από τότε δεν ξαναπήρα χαρτζηλίκη από τον πατέρα μου. Όλα τα μηνύματα μαζί. Καταρχήν η αυτονομία. Η αυτονομία. Ότι από τότε είναι αυτόνομη, δεν έχει πάρει χαρτζηλίκη από τον μπαμπά. Ε, δεύτερον, τη μισή γειτονιά. Η μισή γειτονιά του Παρισιού, του άκουσε, καυγαδίζανε, θα λέγανε ποια νούμερα Αντιστασιακού, του εξόριστου η κόρη, η αντίθεση που θέλει να βγάλει τα λεφτά μόνη τη, 6 φράγκα την ώρα. Λογικό, είχαν τα θέματα του. Όλα αυτά έχουν σφραγίσει το Παρίσι. Δεν τα ακούμε για την οικογένεια Μητσοτάκη, μην παρεξηγείτε. Έχουν σφραγίσει το ίδιο το Παρίσι. Είναι τόπο μαρτυρικό εξορία, ύστερα από επιλογή. Εξορία όμω, όλη αυτή η αγωνιστικότητα τη Ντόρα, το πάθο για τον καλό τόπο εξορία του. Κώστα Μητσοτάκη, να μην ξεχνάμε ότι εκεί ήταν και ο Εθνάρχη, εξόριστο και αυτό είχε φύγει με άλλο όνομα. Πήγε, Τριανταφυλλίτη, αλλά δεν έχει σημασία. Και αυτό εξόριστο εκεί. Όλα αυτά έχουν σφραγίσει το Παρίσι και κατά μίαν έχουν σφραγίσει και τα σημερινά χτεσινά αποτελέσματα και τι εξελίξει που θα ακολουθήσουν σε δύο εβδομάδε. Να μην ξεχνάμε, εκεί μωρό ακόμη, το κλάμα το αγωνιστικό, ακόμη το θυμούνται οι τύχοι και η άλλη μισή γειτονιά, ήταν ο Πολιτικό Εξόριστο. Μεγάλωσε σαν ε, ο μικρός, ο χαϊδεμένος που του κάνανε όλα τα χατήρια που όλα τα φωτά έπεφταν πάνω σου ε, Σίγουρα ήμουνα αρκετά στο επίκριτο του ενδιαφέροντος αλλά επειδή ε, τα πρώτα χρόνια της οικογένειας ήταν χρόνια αρκετά δύσκολα χρόνια εξορίας ε, στο Παρίσι Χρόνια αρκετά δύσκολα χρόνια εξορίας ε, στο Παρίσι Για να δείτε ότι κάποιοι έχουν περάσει πολύ δύσκολα σε αυτόν τον τόπο και δικαιούνται να κυβερνήσουν αυτόν τον τόπο. Αυτό ήταν το ηθικό δίδαγμα, αυτό ήταν το συμπέρασμα, κλείνουμε με τα γαλλικά, όχι δεν κλείνουμε δηλαδή. Να πούμε εδώ τα στοιχεία, δεν μπορούμε να κλείσουμε με τα γαλλικά, το δίλημα είναι μεγάλο και υπάρχει μια χαρά στην Ελλάδα που νίκησε η δημοκρατία και δεν θα βγει ακροδεξιά λεπεν, θα βγει ο δημοκράτης μακρόν. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Θέμα για την Ευρώπη και για όλου μα. 2.11.208.200 τηλέφωνο επικοινωνία. Σα περιμένουν πολύ μεγάλη χαρά να μπείτε κι εσεί αν έχετε πάει στο Παρίσι ω εξωρία, Όχι ω διακοπέ, δεν μα νοιάζει αυτό. Τι εμπειρίε σα, τι πολύ δύσκολε, τι αγωνιστικέ σα περγαμινέ. Αν τολμάτε να έχετε στο Παρίσι, πάντα γιατί είναι ο εμβληματικό τόπο εξορία των Ελλήνων αντιστασιακών. Α, Α, Α. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα real και no. Το μήνυμά σα και όλο αυτό στο 19,50 στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στο παπάκι, realfm.gr. Ο Νίκο Απρανίτη ρυθμίζει τον ήχο και ο Σαρκοζή δεν κατάφερε να κάνει και πολλά πράγματα. Όμω η άβρα του ε, έχει μείνει, επηρεάζει τη Γαλλία καθόλου, αλλά επηρεάζει την Ελλάδα από ό,τι φαίνεται πολύ. Ό,τι είναι ο Νικολά Σαρκοζή στη Γαλλία, είμαι εγώ στην Ελλάδα. Είναι τρελέν κοντ, τρελέν μπανάρι, μιλήτε για πίτη φρατερνινιτέ. Quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans papier. I'm Evost Melana. Oh, to Girio Aglaia. Qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer. qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. Proσωπικό μου stichy, majkiwernicy, y αυτή nawgalić χώρα από ta mnimonia. C'est fou comme ils sont protégés. Tous nos riches et nos puissants, y'a pas à dire, ça peut aider. D'être l'ami du président, chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. On rien, on θα βγάλω τη χώρα από τα μνημόνια Ολα <Τι> σε όλα αν Ολα σε Θέλω να το κάνω, μεγαλία. Κιότι δεν μπορεί να έχει προδεκτό πυλώνα, όταν δεν έχει υπέστη στην οικονομία. Ήδη έχουμε πιάσει από το 2016 τον στόχο του πρωτογενού πλεονάσματος που το πρόγραμμα μας θέτει για το 2018. Πώ είναι και δυνατόν η οικονομία να έχει πρωτογενέ πλεονάσμα όταν βρίσκεται σε ύφεση. Ήδη έχουμε πιάσει το στόχο του 3,5%. Ο ίδιο άνθρωπο, η ίδια φωνή, λίγο πιο μουντή του παρελθόντος, λίγο πιο καθαρή του παρόντο, να λέει δύο διαμερτυρικά αντίθετα πράγματα. Δεν έχει ξανά συμβεί από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, συνήθω έχει φοβερή συνέπεια λόγων, έργων και λόγων. Αλλά εδώ είναι μια στιγμή πολύ ιδιαίτερη, γι' αυτό και την επισημαίνουμε. Το ρητό τη ημέρα είναι από τον Βασίλη Λεβέντη. Ακούστε, το στίχημα να βγούμε από τα μνημόνια ναι. δεν είναι προσωπικό κανενό. Είναι υπόθεση όλων μα. Κοινό σύνθημα όλων έπρεπε να είναι το κόμμα πάνω από την πατρίδα. Καλό. Καλό είναι. Το τηρούν όλοι είναι η αλήθεια. Αλλά είναι αλλιώς όταν ο λαγός βγαίνει και το λέει πρώτος. Μετά το λαγό ακολουθεί ο λαός. Έλα Μωριχιονάτη. Έλα καλέ. Τι έγινε με οριλού, αλλά καλά! Καλά. Τώρα που άκουγα το παπαδόπουλο, δε μουλάει να μπει. Τα σιωμαϊμούντα αν χαλογιάκο, σαν τον παπαδόπουλο δεν μιλάει. Το παλεύουν οι άνθρωποι, το παλεύουν. Γιατί πα μόνο εκεί, σκέψω και κάποιον άλλον που να μοιάζει α πούμε. Πώ να σου το πω, μια φωνή ευνούχου. <laughs> με δικά σου λόγια, με δικά σου λόγια. Κοίτα το καταλαβαίνει, μια φωνή ευνούχου. Έτσι ρυχτή διαπεραστική που σου πάει τα αρχίδια. Ώρα Σκέψου ε, και έναν άλλο που μπορεί να μιλάει έτσι. Θα δω δεν θα τα αντέξω. Τι, Μην πει άδειε λέω, δεν θα τα αντέξω. Δεν είπα τίποτα. Τώρα χρειάζεται μια κούντα να τους γαμίσει, όχι να του αφήσει να φυγούν όπως έκανε ο Παπαδοπούλος. Μάλιστα. Τους αλλήτες. Ευτυχώς που έρχεται και αυτή η μέρα του χρόνου και βγαίνετε λίγο από την τουλάπα μερική. Ναι. Αν και στην τουλάπα αναχέζεστε πάνω σας, σας προτιμώ. Πολύ ωραία ξεκινά η κομπή, συγχαρητήρια. Είναι τόσο παράξεντα τα φυμισήματα όταν την ακούω. Δηλαδή εκεί που γελά λες, ρε φίλες, είναι για γέλια αυτά ή για κλάματα, δηλαδή, να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Δεν ξέρω να με καταλαβαίνεις. Εκεί που νιώθω ότι γελάω, εκεί νιώθω εντελώ μαλακά. Μπορώ να κάνω μια μουσική αφιέρωση. Μπορεί να βάλει τον Νικολή, Νικολί, Καπετάνιο Ντερτιλή. Νικολί, Νικολί, Καπετάνιο Ντερτιλή. Με τα μουσική αγόρι μου, κάποιο οργάνου. Όχι, το έπαιζα κι εγώ ω ο τραγούδακα. Έχει όργανο. Και ένα ε. άλλο που μπορεί να το φωνάζει. Τι. Με το Γιώργι, με το Στέλιο, τον Νίκο και τα άλλα παιδιά. Εξουσία θα έρθει ξανά στα χέρια μα, παιδιά. Να σου πω, εσύ από ποια τοπική τη Χρυσή Αυγή με παίρνει. Χρυσαυγή εγώ. Τι σχέση έχει το πατριωτικό κίνημα με αυτού εδώ. Είσαι καλά, Πώ να μα μπλέξει ο Μιχαλολιάκο σε ποια νεολαία ήταν πρόεδρο. Ναι, δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Α, λέω, λέω, μήπω, μήπω, παιδιά δεν ξέρω, μήπω συνδέονται. Ο Μιχαλολιάκο και ο Βορύδη κάπου έχουν συμπέσει σε ένα συγκεκριμένο προεδρείο. Κάποια νεολαία κάποιου. Όλοι οι μεγάλοι στρατηγοί τε θέλουν να είναι Κάποιοι όμω μεγάλοι γλύφουν την εξουσία για να έχουν λίγη εξουσία στα χέρια του. Να μου πει όμω να δηλωθεί, δεν θέλω να με παίρνει αδήλωτο, να δηλωθεί, να πει Είμαι χρυσαυγύρι από την τοπική οργάνωση Τάδε. Έχω μαχαιρώσει τόσου για προπόνηση, να τα λέμε όλα. Ο αγνό Ποιο είναι το αγνό πατριωτικό κίνημα, Αυτοί που του δικάσατε εσεί με όλο το συνταγματικό τόξο, λέγοντα ότι η επανάσταση είναι χούνταν. Πε τα παιδί μου να τα πούμε γιατί είναι τέτοια μέρα και τα επιχείρηματα δεν έχουν ακουστεί. Δεν πήρε κάποιο να τα πει. Δεν είπε για τα ανοιχτά παράθυρα που κοιμόμασταν ανοιχτά παράθυρα, ούτε για του δρόμου που φτιάχτηκαν, ούτε για το μηδενικό χρέο που αψίχουνταν. Να τα λέμε, παιδιά. Δεν τα πένα σήμερα. σήμερα. Να ένα ο, ο, ο, ο, ο ημέρα. Πε να τα λέμε όλα. τη από <στονίτρια> του κομμουνισμού όλα να τα πεις. <στονίτρια> Αν θα πεις την επιχειρηματολογία να την πεις όλοι. <στονίτρια> Είμαι σίγουρο ότι <στονίτρια> έχεις από αυτά τα που τραβάς <στονίτρια> την ημερομηνία, σαν να <στονίτρια> λένε ποιηματάκια άλλα. Εσένα λέει το ποιηματάκι τη συγκεκριμένης ημέρα. Να τα λέμε όλα. Αποστώ να τελειώσουμε με ένα συνθηματικό αγαπητικό. Όχι.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 Μια και μιλάμε για 7 αιτία. Τηλεφωνώ σήμερα είναι στα αλληλή τη Χουντά. Ε, κάποιοινα. Κάποιοινα τι λένε, τα γνωστά ότι ένα παπαδόπουλος μα χρειάζεται και τι, και ,τι... Αυτά. Αυτά κοιμόταμε μ' ανοιχτά παράθυρα, δεν αφήσανε χρέο, οι δρόμοι ήταν γνωστά. Δύο στιγμές στην ιστορία θα ζήσουμε μηδενικό χρέο επί και επί Τσίπρα, τώρα που είναι ένα σβηστεί. Όσο χρέο δεν είχε στη μία περίπτωση, τόσο δεν θα είχε και στην άλλη. Μην μου λέτε τέτοια πράγματα. Α πάμε να δούμε τι μα συμβαίνει σήμερα. πάμε να δούμε λοιπόν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 Το ακούσαμε και προχθέ. Είναι δήλωση τη προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά θέλουμε στη σημερινή μα συνεδρία, προ του αγαπητού σε όλο αυτό, να κάνουμε μια υπενθύμηση ότι έχουμε ήδη βγει. Κάνει ένα λάθο εδώ η κυρία Φωτίου. Γι' αυτό το ακούσαμε πάλι το ηχητικό. Δεν θα βγούμε του χρόνου τον Αύγουστο, που θα είναι και οι μήγες παχέ, όπω κάθε Αύγουστο. Αλλά έχουμε ήδη βγει. Έχουμε ήδη βγει από περίπου πριν 1,5-2 μήνε, όπω μα είχε πει ο Σπίρτζη. Όπως το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το ηθικό με τον Ελλήνων ανέβηκε με την απελευθέρωση της πόλης και άνοιξε ο δρόμος για την απελευθέρωση της υπόλοιπη της Ελλάδας, γιορτάζουμε σήμερα και την έξοδο από την κρίση. Μπράβο! Το ακούσατε, το είπε ο άνθρωπο, η έξοδος από την κρίση. Αλλά εκτό από το Σπίρτζι, και εκεί φαίνεται ότι έχει κάνει μεγάλο λάθο η κυρία Θεανό Φωτίου, έχουμε βγει, μάλλον βγαίνουμε τώρα. Τώρα που μιλάμε, βγαίνουμε. 17 έχουμε, ναι. Έχουμε βγει λίγο από το 16, από πέρυσι το Πάσχα, και βγαίνουμε και τώρα όλο το 17, όπω λέω, πάνω Καμένος. Μπαίνουμε πλέον στη χρονιά, στο 2017, που βγαίνει η χώρα από τη λογική των μνημονίων τη οικονομική κρίση και έρχεται η ανάπτυξη. Μπράβο! Επιμείναμε στι θέσει μα. Διαπραγματευτήκαμε και πετύχαμε την έξοδο τη Ελλάδος από την εποχή των μνημονίων και των δανειστών. Άρα, τι θα βγούμε, από πού θα βγούμε του χρόνου τον Αύγουστο, που λέει Φωτίου η Ανιστόρητη, δεν έχει καταλάβει ότι έχουμε ήδη βγει. Συμμετέχει και στην ίδια κυβέρνηση με τον Πάνο Καμένο και τον Χρήστο Πύργη. Και θα πρέπει τώρα να πούμε, όπω με ειδοποιούν, όπω λένε από το κοντρόλ, ότι έτσι και αλλιώ έχουμε βγει από όλα αυτά, όπω έλεγαν οι Σαμαροβενιζέλη, από το 14. Και σήμερα βγαίνουμε πια, βγαίνουμε πια, οριστικά και από την κρίση και από τα μνημόνια. Ναι, βγαίνουμε από το μνημόνιο και την Τρόικα. Έχουμε βγει από το 14 και αν δεν σας έπεισαν ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος να ξέρετε και κυρίως η Φωτίου που νομίζω ότι θα βγούμε του χρόνου αφού έχουμε ήδη βγει από το 14 δεν το λένε μόνο αυτοί, το έλεγε και ο Στρουνάρας. Από το μνημόνιο ε, αναγκαστικά θα βγούμε στο τέλος του 2014 Όταν τελευταία. το πρόγραμμα τελειώνει Οι βαθμοί ελευθερία σαφώς αρχίζονται και θα βελτιώνονται από το 2014 και μετά Και πώς εκτός ήταν όλη αυτή της Θεανός Φωτίου συμπεριλαμβανωμένης Διότι έχουμε ήδη βγει από το μνημόνιο Από την ώρα, όχι την ώρα, ένα χρόνο αφού του μπήκαμε Το 2011 να είναι η τελευταία χρονιά τη ύφεση.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 Ο αγαπημένο Γιώργος Παπανδρέου, που σαν χτε, πριν 7 χρόνια, μα έβαζε στο μνημόνιο. Έτσι λοιπόν, να ξέρει κυρίω η Θεάνο Φωτίο, ο Λάος το ξέρει, το καταλαβαίνει κάθε μέρα, το ζει και το πιστοποιεί. Να ξέρει η κυρία Φωτίο ότι δεν θα μα βγάλει από πουθενά του χρόνου τον Αύγουστο. Γιατί ήδη έχουμε βγει από το 11, το 12, το 13, το 14, το 15, το 16. Κάθε χρόνο να το μάθουν αυτό και κυρίω η Φωτίου. Βγαίνουμε από το μνημόνιο. Κάθε χρόνο βγαίνουμε από το μνημόνιο. Οπότε α ξαναβγούμε και του χρόνου τον Αύγουστο. Δεν μα χαλάει αφού βγαίνουμε κάθε χρόνο άλλα να ξέρει ότι ήταν λίγο περιτό πλεονασμό όλο αυτό που περιέγραψε. Έλα ρε, θυμιατό! Έλα ρε, εξαπτέρυγο εσύ είσαι. Να, ναι, το εξαπτέρυγο είμαι, πώ με βρήκε, Ναι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Σε έλα ρε, άκουσε σήμερα τι γίνεται, ότι έχουν οι Απριλιανοί στον Κάζη σε ένα γκέι μπαρ. Έχουν πάρτι, το άκουσε. Ε, τι που σου κάνει. Μου φαίνεται σαν τους που κάνουν με πάρτι κρεατοφαγία. <σοίλου> έχουν εξυγχρονιστεί τώρα. Αλλά το. Δεν ξέρει ποιο είναι. Οι Γκέσταρ που θα έχουν. Είναι... Μην <σοίλου> πει κανένα άδωνη και Βορύδη. Αυτοί είναι οι οικοδεσπότε, δεν είναι Γκέσταρ. Είναι. Η Ελένη Λουκά. Ναι, ο Κυριάκο θα είναι ήδη εκεί, φαντάζομαι. Ναι, ο φασίστα, ο παπά. Ποιο λέει στα καλάβρη, Βαβρόσιο. Πώ το λέει αυτό το φασίστα. Ναι, ναι. Αυτό. Ο άνθιμο, γιατί το Σιντουλίτσα έχει κάνει το Δεν θα πάει τώρα. Έχει γίνει δημοκράτη τελευταία. Ο άνθιμος, ο άνθιμος. Ναι, ναι. Θα σε αφορήσει άμα το ακούσει αυτό το λες για εκείνον Ο, ο μεγάλος γκέτσις λοιπόν είναι ο γκέτσις κ. Βασίλης Έλα χαζομάρες <laughs> Δεν πιανει λάσπη εκεί Έλα れ καλά μόλις έλαγε χορένα από τον πόνο μου ρε ο Γιναθρηakos με τη Κανήस τέσσερα ευρώ Θα σου πω ρε μα το σάββατο θέλω να σε πάρω το μεγάλο σάββατο φίλε έχω δύο βραζιλιάνους φίλε ένα ζευγάρι, ήταν από τη Βραζιλία πήγαν οι άνθρωποι το σάββατο το μεσημέρι στην Ακρόπολη και ήταν κλειστή η Ακρόπολη φίλε το πιστεύεις ε, ε λέει, όχι ρε πεδάκι μου ε όχι πού πα έτσι πού πα! γιατί ήταν κλειστή γιατί καμύγιμανε σα... ipsαπρόφιτα δήμος πάλι αποφάσισανε ότι το Πάσχα και το μεγάλο σάββατο μετά τις 3 είναι Η Ακρόπολη, παγκόσμιο μνημείο κληρονομιά, ήταν κλειστή. Ήρθαν οι άνθρωποι από την άλλη άκρη του κόσμου, μαλάξαν. Ναι. Δεν δεκαμμένοι συνδικαλιστέ, βρωμόπουλε, κλείσαν την Ακρόπολη. Έμαστο μα το αυτοί. τι θέλανε, δικαιώματα θέλανε. Α το κινέζο παιδί ας. μου να έρθει, έτσι έρθουν τα δικαιώματα. Πρώτα η ανάπτυξη και μετά τα δικαιώματα τα βλέπουμε. Εντάξει, εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε. Α δουλέψει Άκη. η Ακρόπολη. Πε και θα για θα τα θα μαγαζιά θα... στο Σύνταγμα, δεν τα λε. Δεν τα λε. Να, να που πάει ο τουρίστα ήρθε να πάρει τσολιαδάκι και δεν βρει και λοιπόν. τα. Εγώ μαζί σου λοιπόν. Δεν ακού, ναι, φιλελεύθερη άποψη από πίσω, εσύ. Άκουρε που τα Κλείσε τότε και τα μετρό. Α, κλείσε. Μα το ξέχασα, θα το έλεγα. Τα μετρό τα... μπορεί το... ο κ. να θέλει να πάει στην Ανθούπολη. Το ρωτά, γιατί δεν πάει στην Ανθούπολη. Τότε κλείσε και την πολεμική αεροπορία και το λιμενικό και την αστυνομία και το μπι Της... Αποφασίσα να μα την ακρόαλοι! Αν δεν κλείψω τον κόλ του κυριάκου κι άλλου <ασύντου> <Κιάσεις> <Κι> συνδυαλιστέ. Βέβαια, ένα <Κι ασύντου> θέμα είναι που εκεί θα συμφωνήσω, άμα ήταν πέντε είναι θέμα. Είναι <Κι Κι ασύντου> υπόλοιπη δεν είχαν <Κι ασύντου> προβλήματα. Αυτό είναι εθνικό το θέμα. Δεν έχει να κάνει μεσίδα ή με νέα δημοκρατία με κενδιάγων έργεια. Δεν έχει πιάσει τη βαθύτερη στρατηγική πίσω από αυτό. Έρχεται ο κοινέζο να δει την Ακρόπολη. γιατί φαντάζομαι έρχεται από την Κίνα να δει μόνο την ακρόπολι. Με τώρα. Και βλέπει την Ακρόπολη κλειστή Τι πετυχαίνει η κυβέρνηση Είναι Να εμάς, ξαναέρθει μάλλον. ο Κινέζος εδώ Που θα ξανάρθει έτσι κι αλλιώς, γιατί θα την αγοράσει αύριο μεθαύριο Άι συχτήρα από το χάμο ε. Διπλό ε. τουρισμό ε. δεν να βλέπετε όμως Γιατί έχετε ε. το, ε. το ε. κόλμα ε. του φιλελέ μέσα Όχι καρ... να μιλήσω Όχι θα μιλήσω, εγώ θα μιλήσω, εγώ έχω δίκιο Πας στην Κίνα και πά για δύο μέρες και πάρα δίσω το που σήμερα είναι η γιορτή του Μάου. Κα... εγώ θα την Ελλάδα να δω το συνικό Θα Δεν το βρήκα ωραία, Bad luck Την άλλη φορά του χρόνου. Πάλι. Πότε θα έρθουν οι άνθρωποι από τη Βραζιλία σου λέω αυτού, ο γεγονό δικό μου! Οι άνθρωποι χτυπιόντουσαν μου λέει είναι δυνατόν μου λέει. να είναι...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 Ο Σαμαράς Δεν θα ξαναπλήσει για τον Σαμαράς, συγχάθηκα, με δεν θέλω να τον ακούω. Άσε με, γεια! Εδώ φτάνουμε στο τέλος. Να σας θυμίσουμε ότι το βράδυ έχουμε απέναντι στα Survivor, προσπαθούμε κι εμείς να επιβιώσουμε όπως όλη η ελληνική τηλεόραση σε αυτό το κακό που έχει ενσκύψει πάνω από τον τόπο, που το βλέπει πολύ καλό βέβαια ο τηλεθεατής, δικαιωμάτου, λογικό. Έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Την πρώτη μετά το Πάσχα στη γνωστή ώρα 11.10 στο γνωστό κανάλι στον Α. Τώρα έχουμε το τρίτο μέρος του Λαού Μας πάει στο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Έλα Αποστόλη. Έλα κυρία μου τι κάνεις. Την Δετάρτη, καλή του σύζυγου, σ άκουσα. Δεν μου τα έλεγε ο σύζυγο. Τι, τι, τι σου λέει, Τι του έλεγε. Τι, τι, Πάσα άνθρωπο, έπαιρνε τηλέφωνο για να σου μιλήσει πρώτη φορά και είπε για μένα ότι όλη η γειτονιά και αυτά έβγαλε τέτοια πράγματα στον αέρα. Ψέματα σου λέει, Βρώμα. Δεν είπα εγώ τέτοια. Εγώ τα άκουσα την Δετάρτη. Ψέματα, ψέματα. Εγώ, μην πιστεύει τα μέσα ενημέρωση. Μα δηλητηριάζουν με ψέματα. Μην του πιστεύει. Απομονώστε του. Μόνο survivor, μόνο survivor. Όσο το άνθρωπος δεν μπορούσε να μιλήσει Γιατί σου λέει, εντάξει καλά τα λέει αυτός Αλλά λες, Από δεν ξέρεις ποτέ Α μου πάθει τίποτα βρε Αποστόλη Πώς θα πάρω σύνταξη Νο, Αυτό πρέπει, είναι μια σωστή, σωστή λογική, λίγο, το... δεν έχεις ε. ανάγκη εσύ Τόσοι κόμενοι στη γύρα θα βρεις θα σου τόσο σύνταξη Έλα έλα μου, καίγονται τα ψάρια Έλα να φάμε Αποστόλη Τιγανιτά δεν, θα... δεν τρώω, δεν τρώω τηγανιτά, δεν το αποφεύγω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 Uh... <sweak> Τώρα το πρόβλημα ποιο αυτό ο μαλλ που βγαίνει και λέει ότι όλοι οι μεγάλοι γέντε, μεγάλοι όχι για τον Τσίπρα, αλλά τέλο πάντων είναι δεδομένο ότι λένε ψέματα ή εμεί οι μαλλ που το αποδεχόμαστε είμαστε έτοιμοι το δικαιολογίζουμε τύπου η ριζαία και δεν συμμαζεύεται και ακόμα καθόμαστε και τρώμε τα μούρνα στη μάπα. Ορίστε. Τι θε. Εγώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνω. Ε, καλά. <laughs> Όλα καλά, μην τα συζητάμε αυτά τα θέματα, τα έχουμε πει πολλέ φορέ. <laughs> δεν θέλουμε, παιδί μου, άσε μα γιατί δεν τα έχει και καλά να αναλάβουμε ευθύνε. <laughs> <Άσε, με. laughs> η ευθύνη σήμερα που δεχόμαστε μέχρι Εκεί μπορούμε να δεχθούμε είναι που βγήκε ο Ντάνο υποψήφιο, α πούμε. Αυτό δεν πρέπει να το δεχόμαστε τον εαυτό μα, ούτε υποψήφιο δεν πρέπει. Συγγνώμη, συγγνώμη, το χάσατε. Ο Ντάνο και σήμερα, φίλε. Σερβάιμορ, έλεγε δεν ξέρουμε τα βασικά. ρε, είσαι ο Μαρκάκη, μ' έχει δει έναν Σερβάιμορ, παμπίτη σε γόρε, μαρκάκι. είναι δυνατόν. Αφήστε αυτά τα καζάκια, τα σαχλά που λε, κατελέω και λιγάκι. Ταιριάζω θα φέρει για το Σερβάιμορ. Εσύ στα κουκούδιαλα, μα παλέβε το πιο πολύ. Εσύ στα κουκούδια, καθηγ Να σου πω, να αφήσω ένα μήνυμα για τον ταρίφα. Τα επειδή αυτό εδώ το καρκινάκι να πούμε καμπύφται. Γουλάρη και σαράφι, 12 καματερό. Έλα από τρίτη με σιμεράκι να πάει στα πρελκά του αντρέα μια και το έχειμό. Φιλιά στα κονομέρια καθήκη. Σε πειράζει να στείλω και το σπίτι που τα θέλει. Όχι, όχι, καταλαβαίνω και εγώ δεν θέλω στο σπίτι μου να πει κάποιο Άγνε. Τον είχα μιλά στο ένα μέτρο. Στο ένα μέτρο τότε με το όχι, είχε έρθει το μουσικά στον άγιο βλάση. Ναι. Ο σπίτι και μα έλεγε σα ευχαριστούμε και ξέρει καλύτερο μισό. Μισό λέκι, μισού τάκι. Ο σπίτι τύπωση. Το είχε ρομανκα. Ήταν Ήτανε τρεις πριν, ναι, και ήρθε, είχαμε περίπτερο όχι, ξενοχώ και τέτοια. Και έρχεται ο μάγκας εκεί μπροστά και λέει παιδιά, μπράβο και σας ευχαριστούμε. Και του λέμε εμείς ότι κάτι, θα είμαστε απέναντί σου και μετά τις εκλογές. Και αρχίζει και λέει και όχι και θα δείτε και εμείς και αυτά και τέτοι. και, είδαμε, Πόρα, και, είδαμε, και είδαμε, είδαμε, Να, να Είδα, του, παρακαλώ.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 Ε, ποιος να πάει φυλακή. Ναι, δεν τα λέω εγώ. Έλα για. Ό,τι είναι ο Νικολάς Σαρκοζή στη Γαλλία, είμαι εγώ στην Ελλάδα. banal de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle et la chasse aux sans είμαι εγώ στην Ελλάδα. το κύριο des miettes Qui s'en prennent pas au patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas dire ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure remettre à zéro les compteurs. Ejon tafgallo, t'orapta pneumonia. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche On lâche rien. On lâche on lasche rien, on rien, on to karma galia